Η ηχογράψη αυτή είχε τίτλο «Προσπάτρα» μία λέξη, αλλά άλλαξε. Να, Να ναι, ναι... Ο, τι βλέπω, πάλι έτσι, πονοκέφαλο. Ε. Καφές καφέ στο πονοκέφαλο. Πεζόδρομος. πεζόδρομος, νέος Πεδρό... mm. Πε, πεζόδρομος για μένα, παλιός ήδη για σένα. Ε. Ε. Ε. Με απο από 30, μέτρα, γιατί σου κάνω ψηθεί. <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> σοχεμίζω... <ΣΣΣ> Τι να πεις, πες ότι νιώθεις ειδικά, ιδιαίτερα Ναι, ιδιαίτερα Ειδικά, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα Εντάξει, είμαι εδώ, εδώ κοντά Αίσθηση ομορφιάς Ατέλειας ομορφιάς Πρόσεξε το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, mm. Μπορεί να σου γίνει μανία. Mm. Τώρα να φύγω, φεύγω. Mm. Τότε δεν το αντέχω. Είσοδο στον καιρό που δεν θα σε ξαου απώ. είναι η δεύτερη αν δεν να συνάντησή μας